Θα ήθελα να σας κάνω μία υπενθύμηση για τις εικόνες αυτές τις οποίες έχουμε από το Άγιο Όρος διότι θα σπέψετε πάλι προς το τέλος όταν θα πρόκειται να τελειώσουμε και θα μου ζητάτε πάλι όπως και την προηγούμενη φορά. Σας προειδοποιώ λοιπόν ότι σιγά σιγά οι εικόνες τελειώνουν Βεβαίως τώρα έχω απόθεμα και από τα τέσσερα είδη που ξέρετε και σας το λέγω διότι πλησιάζουν και οι εορτές των Χριστουγέννων και ασφαλώς κάποια δώρα θα χρειαστείτε να κάνετε. Γι' αυτό λοιπόν σας παρακαλώ αυτές τις δύο-τρία δηλαδή, δύο, Σάββατα που μας απομένουν ακόμα θα ήθελα να κάνετε μόνοι σας ένα πρόχειρο υπολογισμό να δείτε πόσες και τι σας χρειάζονται και να μου ζητήσετε. Γιατί σας βεβαιώ ότι μέσα στις εορτές το πολύ αρχές Ιανουαρίου μάλλον θα έχω τελειώσει πάλι. Αυτά σχετικά με τις εικόνες. Και έρχομαι τώρα στο θέμα μου. Το οποίον, όπως Βλέπετε, είναι λόγος αγιογραφικός, είναι λόγος Θεού, τα παιδάκια να καθίσω λίγο φρόνιμα. Είναι λόγος λοιπόν αγιογραφικός, λόγος Θεού και γι' αυτόν ακριβώς το λόγο έχει και ιδιαίτερη αξία. Άλλο να μιλάει ένα Πατέρας της Εκκλησίας, και άλλο να μιλάει ο ίδιος ο Κύριος. Άλλο να μιλάει ένας Ιεροκήρυκας και έστω να ερμηνεύει τα Λόγια του Θεού και άλλο να ακούμε, να έχουμε το μεγάλο προνόμιο, να ακούμε τον ίδιο το Λόγο του Θεού, αυτούσιον. Αλλά βέβαια θα πρέπει εδώ να τονίσουμε κάτι. Ότι δεν αρκεί να Τον λέμε τον Λόγο του Θεού πρέπει και να Τον εφαρμόζουμε. Και μάλιστα θα τονίσω ακόμα κάτι. Το ότι ακούμε τον Λόγο του Θεού θα είμαστε δυο φορές κατηγορούμενοι ενώπιον του Θεού. Διότι κάποιοι που δεν τον άκουσαν ποτέ όταν θα τους ρωτήσει ο Κύριος θα πούν και δικαίως Κύριε εγώ δεν άκουσα ποτέ το λόγο Σου. Θες από αμελιά μου? Θες από αδιαφορία μου? Θες γιατί δεν είχα τους κατάλληλου γονείς? Θες γιατί δεν βρέθηκα στα κατάλληλα περιβάλλοντα? Θες γιατί δεν είχα τους κατάλληλου κατηχητές και διδασκάλους. Εμείς όμως, πολύ δε περισσότερον εγώ που σας τα κηρύττω και όλας, καταλαβαίνετε πόσες φορές κατηγορούμενος και απολογούμενος θα ευρεθώ ενώπιον του Κυρίου, διότι και ήξερα και διάβαζα και μάθενα και σας εκείρητα και σας εδίδασκα για κάθε ένα από αυτά τα πράγματα θα έχω να δώσω και μια απολογία απέναντι στον Κύριο. Και τότε ο Κύριος να με ελεήσει. Αλλά κι εσείς επομίζεστε αφενός το βάρος του να εφαρμόσετε αυτά που ακούτε και δεύτερον να θυμάστε ότι είστε, θα είστε κι εσείς διπλά απολογούμενοι απέναντι στον Θεόν. Το περασμένο Σάββατο είχαμε μείνει εις Λόγων, μάλλον στην παρουσία του Θεού είχαμε μείνει στο πού μπορεί καθένας να βρει τον Θεό και αυτό διότι μας έχουν γεμίσει τα κεφάλια μας η τηλεόραση, όλος αυτός ο βόθρος που λέγεται τηλεόραση, μας έχει γεμίσει το κεφάλι με αμφιβολίες, με αμφισβητήσεις. Δεν υπάρχει Θεός, βρίζουν τα Θεία, βρίζουν τα Άγια, βρίζουν τον Θεό, βρίζουν την Παναγία, περιπέζουν τα Ιερά και αυτά δεν τα κάνουν βέβαια χωρίς να το θέλουν. Θα κάνουν σκοπίμος ακριβώς για να αμβλύνουν, να χαλαρώνουν το αίσθημα το θρησκευτικό μέσα στις ψυχές των ανθρώπων. Και γι' αυτόν ακριβώς το λόγο εμείς οι χριστιανοί που εννοείται πιστεύουμε στον Θεόν, έχει ψυχρανθεί σήμερα η πίστη μας. Και πολλοί, δεν στο το κρύβω, έρχονται ακόμα και μέσα στην εξομολόγηση, και μέσα στα άλλα που εξομολογούνται γιατί θέλουν να είναι ειλικρινείς μου λένε και τούτο Πάτερ μερικές φορές αισθάνομαι ότι δεν υπάρχει Θεός με κατακλίζουν αμφιβολίες με κατακλίζουν διάφορες ανασφάλειες ηθικές και πνευματικές ανασφάλειες άρα υπάρχει Άρα είναι σωστά αυτά που κάνουμε. Υπάρχει Θεός και ποιος τον είδε τον Θεό και πού τον βλέπουμε τον Θεό. Εδώ λοιπόν βλέπετε ότι ο Κύριος σπέβδει να μας δώσει απάντηση. Και τι μας λέει, ότι τον Θεό δεν χρειάζεται να ψάξεις πολύ να τον δεις, μάτια να έχει. Μα θα μου πείτε μάτια έχουμε; Λάθος. Μάτια δεν έχουμε. Γιατί δεν χρειάζονται αυτά τα μάτια του σώματος για να δεις τον Θεόν; Μα αυτά δεν τον βλέπεις; Τον Θεόν για να τον δεις χρειάζονται τα μάτια της ψυχής. Τον Θεό για να τον δεις χρειάζεται να λειτουργούν τα μάτια εδώ μέσα στην καρδιά σου όπως και τα αυτιά τον Θεό δεν τον ακούς με αυτά τα αυτιά τον ακούς όμως με αυτά εδώ και θα σα φέρω ένα απλό παράδειγμα όταν κάνεις κάποιο αμάρτημα η συνείδησης που φωνάζει από μέσα σου και σε ελέγχει Ποια αυτιά την ακούν Την άκουσε ποτέ να σου φωνάζει από τούτα τα αυτιά Ποτέ Ποια αυτιά την ακούν και ενοχλούνται Και προ, προσπαθούμε πολλές φορές να τα βουλώσουμε αυτά τα αυτιά Είναι ακριβώς τα αυτιά της ψυχής Αυτά που μπορούν να πιάνουν τους ήχου του Θεού Εδώ λοιπόν το Ιερόν Κείμενο μας δείχνει πού μπορούμε να δούμε και πώς μπορούμε να ακούσουμε τον Θεό αρκεί όμως να έχουμε και μάτια και αυτιά. Και λέγει το εξής, τον Θεό μπορείς να τον δεις στην έξοδο της πόλεως Μπορεί να τον δεις στην πύλη της πόλεως.. μπορεί να τον δεις στην πλατεία της πόλεως.. μπορεί να τον δεις επάνω στα τείχη να φωνάζει, να έχει αυτιά να τον ακού, να τον δεις μπροστά στι πύλε των βασιλέων. Τι θέλει να πει με αυτό, Ότι παντού μπορεις να τον δει στον Θεό. Όπου στρέψεις το μάτι σου, όπου στρέψει την προσοχή σου, εκεί μπορεί να δει τον Θεό. Και σας έφερα παραδείγματα, θα τα θυμάστε φαντάζομαι. Μπορείς να δεις τον Θεό μέσα σε ένα ζωήφιο. Μπορείς να δεις τον Θεό μέσα σε εμά τον άνθρωπο. Σας τον έδειξα προηγουμένως. Yeah. Τι είναι αυτή η συνείδηση. Τι είναι αυτή η συνείδηση. Που σε ελέγχει όταν αμαρτάνεις και σε χειροκροτάει όταν κάνεις κάτι καλό και όταν κάνεις κάτι καλό βλέπεις, ξαπλώνεις, κοιμάσαι δεν έχεις τον παραμικρό εφιάλτη όταν όμως κάνεις κανένα αμάρτημα στριφογυρίζεις επάνω στο, στο κρεβάτι και δεν μπορείς να εσυχάσεις γιατί σε ελέγχει η συνειδησή σου σε ελέγχει ποιος, ο Θεός που είναι η φωνή της συνειδησεώς σου αυτό σε λέει, τον Θεό λοιπόν παντού μπορείς να τον ειδείς και αυτό στο οποίο θα σταθώ λίγο το οποίο είπαμε το προηγούμενο Σάββατο είναι σε κάποιο λόγο που λέγει ο Θεός η σοφία του Θεού, κάτι λέει το οποίο σας το εξήγησα θα το θυμάστε φαντάζομαι θα το επαναλάβω, όμως, διότι με εντυπωσίασε ιδιαίτερα. Τι λέγει ο Θεός. Όσον αν χρόνων άκακι έχονται δικαιοσύνης, ουκαι σκυνθίσονται. Δηλαδή, όσο χρόνο λέγει, εφόσον, δηλαδή, ο χριστιανός άνθρωπος, ο άνθρωπος του Θεού, βαδίζει με πείσμα πιστός στο λόγο του Θεού και στον νόμο του Θεού και δεν παρεκκλίνει δεν πρόκειται ο Θεός να τον αφήσει να ντροπιαστεί και αυτό το λέει η Αγία Γραφή ξέρετε γιατί σας το είπα ήδη διότι βλέπετε κυριαρχή μέσα και στους χριστιανούς γιατί αυτό δείχνει ότι δεν είμαστε χριστιανοί Δείχνει το πόσο κομπλεξικοί είμαστε σαν χριστιανοί. Δείχνει το πόσο δεν το αξίζαμε να είμαστε χριστιανοί. Δεν το αξίζουμε. Δεν το αξίζουμε. Το πόσο λοιπόν έχει περάσει η νοοτροπία του κόσμου μέσα στο, στον χριστιανισμό. Και ακούς ανθρώπου, εννοείται χριστιανούς ανθρώπου, βαφτισμένου ανθρώπου. Σου λέει τι, θα σε κλέβουν και εσύ θα κάθεσαι με σταυρωμένα τα χέρια. Κλέψε και εσύ. Τι, θα βλέπεις τους άλλους να μοντερνίζουν και εσύ θα κάθεσαι καθυστερημένος. Όχι, μην είσαι βλάκας. Δεν πειράζει, κουρέψου, χτενίσου, φτιάξου κομμωτήρια, κάνε, φτιάξε. Είναι η νοοτροπία που, μες, που μας πέρασε ο κόσμος, ο κόσμος με τις ιδέες του. Και έτσι και εμείς αρχίσαμε να ρίχνουμε νερό στο κρασί μας. Και είδατε τι λένε σήμερα οι χριστιανοί, χριστιανοί, που δεν τρέπονται και να το λένε κιόλας, γιατί εγώ, ε, ε, ε, ε, Αν υπήρχαν παλαιοί χριστιανοί θα τρεπότανε να πούνε ότι είμαστε χριστιανοί. Δεν θα, ντρε, θα τρεπότανε να το πούνε. Είδατε τι θέλουν να πούνε σήμερα. Ε, σιγά τώρα, στα μαλλιά θα κολλήσει ο Χριστός, στο βάψιμο θα κολλήσει ο Χριστός, στο τσιγάρο θα κολλήσει ο Χριστός, στο ποτό θα κολλήσει ο Χριστός. Άλλα είναι τα βαριά. Και ποιος είσαι εσύ που κανονίζεις τα βαριά από τα ελαφρά. Ποιος σου έδωσε εσένα το δικαίωμα να παίρνει το νόμο του Θεού και να τον χωρίζεις σε βαριά και σε ελαφρά; ποιος το έπεσε ποιος σου έδωσε εσένα αυτή την αρμοδιότητα όσο λέει είσαι πιστός στον νόμο του Θεού εσύ θα δοξάζεσαι ο Κύριος θα τα φέρνει έτσι τα πράγματα ούτως ώστε εσύ που για τον κόσμο είσαι καθυστερημένος Καθυστερημένος Σε σένα θα στρέφονται τα φώτα της δημοσιότητος. Ο Κύριος σε σένα θα προβάλλει Αλλά βλέπετε δεν θέλουμε να ακούσουμε τη φωνή του Θεού Εμείς θέλουμε να πάμε με το μέρος του κόσμου Και να κλέψουμε Και να παραβιάσουμε τη συνειδησή μας Και να μάθουμε κι εμείς το λεξιλόγιο του κόσμου Και να μάθουμε να μιλάμε τη γλώσσα του κόσμου και να μάθουμε να ντυνόμαστε όπως θέλει ο κόσμος και να μάθουμε να καλοπιζόμαστε όπως θέλει ο κόσμος εδώ ακριβώς αυτό λέει ακριβώς αυτό στο ότι δηλαδή οι χριστιανοί σήμερα δυστυχώς θέλουν να κοσμικεύονται γιατί διότι εμπιστεύονται τον εαυτόν τους στον κόσμο και όχι στον Θεό γιατί νομίζετε η Αγία Γραφή λέει μη κοσμικεύεις Γιατί ξέρετε γιατί Ακριβώς για να δει ο Κύριος τι πίστη έχεις Τι πίστη έχεις Για να δει ο Κύριος πόσο ξέρεις και μπορείς να εμπιστεύεσαι τον εαυτόν σου σε αυτόν Όσο αν χρόνον μεγάλη κουβέντα σας λέω με έχει προβληματίσει πάρα πολύ και μέσα στη βδομάδα αυτή που έκανα τα κηρύγματα έμεινα σε αυτό το λόγο «Όσον αν χρόνων άκακι έχονται δικαιοσύνης ούτε σχυνθίσονται» Δεν θα εσχυνθείς, δεν θα κατεσχυνθείς δεν θα σε αφήσει ο Κύριος να Εσένα που με, που με συνέπεια με φόβο Άγιο βαδίζεις κατά το θέλημά του το Πανάγιο άμα αρχίσεις και σ' αλτάρις, θα το δεις θα σε εγκαταλείψει η χάρη του Θεού και μην αμφιβάλλετε καθόλου κάθε τόσο κλεγόστε, χάσαμε τα παιδιά μας χάσαμε... μην νομίζετε έφυγε η χάρη του τη διώξατε με τη ζωή μας τη διώξαμε θα σας πω ένα, ένα περιστατικό που διάβασα σε ένα γερωτικό και αμέσω θα φύγω από το θέμα να μπω στο καινούριο μα θέμα Κάποτε λέγει, ήταν ένας μοναχός ο καημένος ο οποίος είχε αφιερώσει εντελώς τον εαυτό του στα χέρια του Θεού. Αφού του έφυγε από τον κόσμο και πήγε μέσα στην έρημο να ζήσει ξεκίνησε χωρίς να πάρει τίποτα μαζί του. Με τα ρούχα που φόραγε έφυγε και μπήκε μέσα στην έρημο και έλεγε στον εαυτόν του στους λογισμούς κι αν πεινάσω ο Θεός θα με ταΐσει κι αν διψάσω ο Θεός θα με ποτίσει και προχωρούσε και βρήκε πράγματι ένα δέντρο όχι σπηλιά, ένα δέντρο κάθισε από κάτω και λέει θέλω εγώ ως μοναδικό μου έργο ως μοναδική μου δουλειά θα έχω να προσεύχομαι τα υπόλοιπα, αν θέλεις εσύ, βόλεψέ με. Ή όλο άσε με να πεθάνω. Δεν πειράζει. Πράγματι. Άρχισε να προσεύχεται. Και το μόνο του έργο ήταν η προσευχή του. Και μόνο που ξυπνούσε και μόνο που κοιμότανε και τίποτε άλλο. Και όλη η μέρα προσευχή. Τι συνέβαινε όμως, κάθε μεσημέρι, κατέβαινε άγγελος από τον ουρανό και του έφερε φαγητό. Ουράνια τροφή. Και αυτός ο καημένος το θεωρούσε τόσο απλό και τόσο φυσιολογικό, που καθόταν άνετα, παρέα με τον άγγελο, έτρωγε, και μετά ο Άγγελος μάζευε και τα υπολείμματα και έφευγε. Και κάθε μέρα για χρόνια ολόκληρα γινόταν αυτή η ίδια δουλειά. Αυτός μόνο προσευχή και ο Κύριος το έστειλε καθημερινό Άγγελο και τον ετάιζε. Κάποια μέρα όμως, επήγε, επήγαν κάποιοι άλλοι μοναχοί από γύρω κελιά Και του λένε, πάτερ λέει εδώ εσύ τι κάνεις, τι δουλειά κάνει λέει τίποτα παιδιά, εγώ μόνο προσευχή λέει κάνω, τίποτα άλλο. Μόνο προσευχή, αρχίσανε με τις φιλοσοφίες τους αυτοί, χωρίς να ξέρουν το θαύμα που συνέβαινε στο μοναχό, να του χαλάνε το μυαλό. Αρχίσανε να του λένε λοιπόν, γιατί να μην φτιάξεις και εσύ ένα κυπάκο εδώ έξω από το κελί σου, γύρω από το δέντρο που μένεις φτιάξε και εσύ έναν κήπο ε, να απασχολείσαι λίγο να βγαίνει να ποτίζεις και εσύ να καλλιεργεί κάτι ε, ξέρω εγώ κάτσε πλέξε και κάνω κομποσκοίνι μπορεί να περάσει κανείς από εδώ να του πουλήσει κανένα να πάρεις και εσύ κανένα φράγκο πέσε, πέσε πέσε πέσε ο διάολος δεν άρχισε να κάνει τη δουλειά και αυτό δεν πρόσεξε το λογισμό του καλά λέει Άρχισε λοιπόν και αυτός να φτιανει ένα γύπο κήπο γύρω-γύρω επήρε και αυτός εκεί κάτι αυτά να πλέξει κομποσκοίνια να κάνει κάποια άλλα εργόχειρα την άλλη μέρα περμένει να κατέβει ο άγγελος Τιποτα. μπα το ο Θεός την άλλη μέρα την παραπέρα άγγελος Φαΐ, τι γίνεται, τρίτη ημέρα, τίποτα, φαΐ, τίποτα, πίναγε, πέφτυσε προς ευχή, κύριε λέει, τι θα γίνει, θα πιθανω, γιατί άλλαξες τακτική τα απέναντι μου, γιατί κύριε μου εστέρισες την ουράνια τροφή που έτρωγα, απάντησες, από τον καιρό που νόμισες ότι μόνος σου μπορείς να συντηρήσει, εγώ σταμάτησα πλέον να σε συντηρώ. «Ω, λέει Κύριε, συγγνώμη, πάνε και τα οικόπεδα, πάνε και τα αυτά, πάνε και τα περιβόλια, πάνε και τα νήματα, όχι Κύριε, εγώ Σε να θέλω» επανήλθε ευχή αμέσως πάλι στο... και άρχισε πάλι ο άγγελος να ξανακατεβαίνει καθημερινώς τι θέλω να πω Αυτονόητο τι θέλω να πω Θέλω να πω Το ότι Όσον εμπιστεύεσαι Τον εαυτό σου εις τον Θεό, Ο Κύριος δεν θα σε εγκαταλείψει ό μη σε ανώ ουδού μη σε Έτσι είπε ο Κύριος Όσο με εμπιστεύεσαι Εγώ δεν θα σε αφήσω Και τώρα να συνεχίσουμε. Για προσέξτε τώρα. Ιδέα άφρονες λέει παρακάτω. Μάλλον πριν προχωρήσα θέλω να κάνω μία μικρά υπόδειξη και να με συγχωρέσετε όλοι. Θα παρακαλούσα, επειδή τα παιδιά είναι δύσκολο να παρακολουθούν τα μαθήματα αυτά, θα παρακαλούσα, αν ήταν δυνατόν, να μην τα φέρνουμε μαζί μας γιατί ναι μεν μπορεί να εξυπηρετούμε κάποιες ανάγκες του σπιτιού, αλλά εδώ οπωσδήποτε κάποια προβληματάκια δημιουργούνται και παρουσιάζονται. Γι' αυτό σας παρακαλώ, το λέω κοινό δεν έχω με κανέναν τίποτα, ξέρετε πολύ καλά πως σας ομιλώ, αλλά θα ήθελα αυτό να το προσπαθήσουμε να το διορθώσουμε λίγο. Μα έδειξε λοιπόν ο Κύριος, τι γίνεται με αυτούς οι οποίοι τον εμπιστεύονται, και έρχεται τώρα στη συνέχεια και λέει τι γίνεται με αυτούς που δεν Τον εμπιστεύονται αυτοί λέει οι οποίοι μένουν πιστοί στον ώμο μου δεν θα τους αφήσουν γιατί τι λέει παρακάτω οι δε άφρονες Γιατί τους λέει άφρονες διότι όποιος δεν εμπιστεύεται των αυτόν του στον Θεόν είναι άμυαλος άνθρωπος, άφρον σημαίνει άμυαλος <κυρίζει> Όποιος απομακρύνεται από τον Θεόν είναι άνθρωπος τρελός το μυαλό του έχει πάψει να λειτουργεί σωστά Γι αυτό τους ονομάζει άφρονες οι άφρονες είναι το αντίθετο των ακάκων, των ανθρώπων του Θεού. Οι άφρονες είναι αυτοί οι οποίοι απομακρύνονται από τον Θεό και είπαμε τους λέει άφρονες γιατί ακριβώς είναι οι τρελοί, είναι αυτοί που έχουν χάσει τα μυαλά τους γιατί δεν μπορεί ένας άνθρωπος που έχει το μυαλό στη θέση του να φεύγει από τον Θεό είναι δηλαδή σαν να πούμε ένα παιδί ενώ βαδίζει μέσα σε ένα δρόμο θέλει να απομακρυνθεί από τη μάνα του ένα μικρό παιδάκι δεν είναι καλά το παιδί είναι άμυαλο για φαντάσου και η μάνα πόσο άμυαλη θα είναι να το αμολύσει το παιδί να πηγαίνει μόνο του έτσι ακριβώς η ίδια σχέσει ισχύει και όσον αφορά στον άνθρωπο με τον Θεό. Όσο ο άνθρωπος φεύγει από τον Θεό είναι άμιαλος, είναι τρελός. Και πώ αλλιώς τους χαρακτηρίζει. Τι ύβρεος όντες επιθυμητέ, οι άφρονες της ύβρεωσόντες επιθυμητέ δηλαδή οι άφρονες επιθυμούν να υβρίζουν τον Θεό όχι να είναι κοντά στον Θεό οι άφρονε επιθυμούν να υβρίζουν τον Θεό, να κοντράρουν τον Θεό και καταλαβαίνετε, εδώ κι αν είναι η αφροσύνη, εδώ κι αν είναι η τρέλα ένας ανθρωπάκος να τα βάζει με τον Θεό ένας ευτελής άνθρωπος, ένας ελάχιστος, ένας αδύναμος άνθρωπος να τα βάζει με τον παντοδύναμο Θεό Φανταστείτε, τρέλα, είναι σαν αυτό που λέει ο λαός ότι είτε το αυγό χτυπήσει στην πέτρα, είτε η πέτρα στο αυγό, το αυγό θα σπάσει. Φέρτε το παιδάκι εδώ. Έλα εδώ μπροστά εσύ μικρέ. Δεν θα μπορέσει να κάνουμε δουλειά. Πέστε. το. Έλα να κάθισε εδώ μπροστά. Έλα εδώ να κάθισε μπροστά. Έλα να καθίσει εδώ μπροστά. Είναι λοιπόν τις σύβρεος επιθυμητέ Τους αρέσει των αφρόνων να τα βάζουν με το Θεό Να βλασφημούν το Θεό, να κοντράρουν το Θεό Αλλά και κάτι ακόμα Να αμαρτάνε και προσέξτε γιατί εδώ, αδερφοί μου, πιθανό να βρούμε και τους αδερφούς μας, τους αυτούς μας, μέσα σε αυτή την τάξη, μέσα σε αυτή την κατηγορία. Προσέξτε το αυτό, διότι είναι σκληρά τα λόγια που ακολουθούν. Οι άφρονες, τις ύβρεως επιθυμητέ, ασεβείς γενόμενοι. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό ότι ο άμυαλος άνθρωπος, ο άφρον, αυτός που του αρέσει να υβρίζει τον Θεόν, αυτός που του αρέσει να αμαρτάνει, δεν είναι πλέον αμαρτωλός, άλλο ο αμαρτωλός, άλλο ο ασεβής. Ο αμαρτωλός είναι αυτός ο οποίος αμαρτάνει, αλλά αμέσως αισθάνεται μέσα του τη τύψη της συνηθήσεώς και αμέσως αισθάνεται την ανάγκη να πάει να εξομολογηθεί, να φύγει το αμάρτημα, είδατε πώς κάνουμε. Είπα ένα ψέμα, βλέπω πολλούς ανθρώπους με μια ευαισθησία στη συνειδησή τους και αμέσως θα έρθουν μετά αμέσως. Πακούλη αμάρτησα, να στο εξομολογηθώ, να φύγει από πάνω μου. Ενώ ο ασεβής, γι' αυτό σας είπα προσέξτε μην ανήκουμε σε αυτή την κατηγορία είναι φοβερό ενώ ο ασεβής αμαρτάνει και γελάει άλλο αμαρτωρός άλλο ασεβή. ο ασεβής αμαρτάνει και δεν τον ενδιαφέρει ούτε θέλει να πάει να ο ασεβής αμαρτάνει και σου λέει καλά κάνω είδατε τώρα έχουμε νηστεία τρώνε αβέρτα Πήγα σε ένα χωριό που γιορτάζουν τον Άγιο Αντρέα, τη νύχτα τρώγανε κρέατα και τους τάπα χτες πάλι, τίποτα, σαν να πεις συμβαίνει τίποτα, αδιάφοροι Εδώ δεν πρόκειται περί αμαρτωλών, προσέξτε, εδώ δεν πρόκειται περί αμαρτωλών, εδώ πρόκειται περί ασεβών και ο ασεβής είναι εντελώς διαφορετικό από τον αμαρτωλό. Ο ασεβής είναι ο χειδαίος ενώπιον του Θεού, αυτός ο οποίος δεν υπολογίζει τον Θεό. Πώς την αντιμετωπίζεις την αμαρτία. Την αντιμετωπίζεις πραγματικά ως κάτι το οποίο λερώνει την ψυχή σου και αμέσως πέφτεις να πάει να τότε ναι. Εάν όμως την αμαρτία την αντιμετωπίζεις με ελαφρότητα και λες έλα μαρες, δεν γίνε τίποτα και αμαρτάνεις και γελάς εκεί πλέον είναι πολύ διαφορετικά τα πράγματα Άλλο αμαρτωλός άλλο ασεβή και βλέπεις εδώ τι λέει Οι άφρονες είναι οι ασεβείς Οι άμυαλοι άνθρωποι που του αρέσει να υβρίζουν τον Θεό είναι αυτοί πλέον που έχασαν τον έλεγχο. Είναι αυτοί οι οποίοι πλέον δεν το έχουν σε τίποτα να αμαρτάνουν. Άλλο ακόμα χειρότερο. Τι γίνεται με τους άφρονες, τους ασεβείς εμείς σαν ανέστησιν δηλαδή δεν θέλουν να ακούνε για Θεό πλέον αυτό ξέρετε είναι το κατάδυμα του αμαρτωλού το κατάδυμα του ασεβούς και το βλέπουμε αυτό πού να σας πω πού στην τηλεόραση εγώ έχω χρόνια να ακούσω λέξη για το Θεό στην τηλεόραση χρόνια αν θα πούνε τίποτα για το Θεό θα πούνε τίποτα τα Χριστούγεννα και εκεί θα το πούνε κοροϊδευτικά, εμπεκτικά. Το Πάσχα. Αλλά όλος ο άλλος ο καιρός για Χριστό δεν ακούς τίποτα για Θεό. Κάποτε ακούγαμε και λέγαμε μερικοί, ας πούμε, βγαίνανε με τη χάρη του Θεού, με τη βοήθεια του Θεού, με, με, κάτι. Πάει αυτό. Τελείωσε αυτό. Και εδώ έχουμε ακριβώς αυτή την κατηγορία εδώ. Εμείς η σαν αίσθηση. Δεν θέλουν ούτε καν να ακούγεται η λέξη Θεός. Αυτό είναι ο ασεβής. Ούτε να ακούγεται η λέξη Θεός. Ούτε να ακούγεται το όνομα του Θεού, το Άγιον το όνομα. Και αυτό το βλέπουμε και στη ζωή μας. Στη ζωή μας. Αφήστε που ντρεπόμαστε κι εμεί πολλέ φορέ να πούμε το όνομα του κυρίου, αφήστε που κι εμεί ντρεπόμαστε να κάνουμε ακόμα και το σταυρό μα όταν περνάμε έξω από τι εκκλησίες. Αφήστε το αυτό. Αλλά για ελάτε να μου πείτε πώ αντιμετωπίζει ο κόσμο όταν, παράδειγμα, μέσα σε μια συζήτηση, σε ένα σαλόνι κάπου, πει Δόξα τω Θεό ρε παιδιά, δόξα τω Θεό ή με τη βοήθεια του Θεού τα κατάφερα, με τη χάρη του Θεού, με την ευλογία τη εκκλησία, με την ευλογία του Θεού θα σε κοιτάνε όλοι λες και κοιτάνε κάτι το αξιοπερίεργο ότι, ότι πρόκειται περί ενός ηλυθίου, περί ενός πολύ περισσότερο για ελάτε στη ζωή των παιδιών των νέων, στα σχολεία τους για πηγαίνετε εκεί να δείτε τι γίνεται να φανεί αγόρι να φανεί κορίτσι και να πει να δηλώσει να δηλώσει ότι ζει κατά Θεόν το φάγανε φάγανε και αυτό ξέρετε τι δείχνει δείχνει ακριβώς το ότι ο κόσμος εμίσησε αίσθησιν Θεού εμίση δεν θέλει να ακούει τίποτα για τον Θεό εμίσησε δεν θέλει να έχει την οποιαδήποτε ούτε καν να ακούγεται το όνομα του Θεού όπως ο σατανάς όπως το σατανά τον ενοχλεί ακόμα και το άκουσμα του ονόματος του Κυρίου της Παναγίας, εκεί κατέληξε πλέον σήμερα ο κόσμος. Εκεί κατέληξε ο κόσμος. Α, αφήστε να χτυπάει το κίνητο. Λοιπόν, εμείς οι σαν <κυρίζει> δεν θέλουν πλέον ο κόσμος να ακούει και δυστυχώς Πολλές φορές σα είπα έχουμε μπει και εμείς σε αυτό το κανάλι και ντρεπόμαστε από μόνοι μας να μιλήσουμε δια των Θεών Δρεπόμαστε από μόνοι μας να πούμε την αλήθεια δια την Εκκλησία, να πούμε ότι εγώ πάω για εξομολόγηση εγώ πάω για να κοινωνήσω εγώ πάω στην Εκκλησία Δρεπόμαστε να το πούμε το φέρουμε βαρέω. και εδώ ξέρετε που πέφτουμε ως αρνήσετε με έμπροστα των ανθρώπων αρνήσω με αυτόν καγό έμπροστα του πατρός μου του ουρανής με αρνήθηκες μπροστά σε ανθρώπους λέει ο Κύριος και εγώ θα σε αρνηθώ και πόσες φορές δεν τον αρνούμε θα ε? ειδικά για το σταυρό μας τα έχουμε ξαναπεί κάθεσε να φάσε ενα εστιατόριο, και κάθεσε σαν το ζώο και δεν σηκώνεσαι να πει, δύο λόγια το, να κάνεις χωρίς να σκεφτείς ποιος σε βλέπει και τι κάνει να κάνει στο σταυρό σου πριν κάτσεις να φας εμείς οι σαν αίσθηση, δεν αξίζουμε αδελφοί μου να λεγόμαστε χριστιανοί δεν αξίζουμε δεν αξίζουμε να φέρουμε το όνομα του Χριστιανού αφού τρεπόμαστε για αυτό που είμαστε δεν αξίζουμε να λεγόμαστε χριστιανοί και κατέμαστε τι λέει παρακάτω και εδώ θα τελειώσουμε αλλά εδώ είναι η, χαρι, η χαριστική βολή εδώ εάν ανήκουμε σε αυτή την τάξη των ασεβών των αφρώνων των εμπαικτών, των υβριστών, εάν ανήκουμε ψάχτε το μόνοι σας, ο καθένας τον εαυτό. του. Τότε εδώ πρέπει να προβληματιστούμε όμως. Γιατί βλέπετε ο Κύριος προσπαθεί να μας παροτρύνει, αλλά από την άλλη μας δείχνει και τι περιμένει τον ασεβή. Τι τον περιμένει. Να ξέρεις και τι συνέπειες τη ασέβιά σου. Για να μην παρουσιαστεί ο ασεβής μεθαύριο και το πει εγώ δεν ήξερα δεν ήξερα τι με περίμενε Εδώ λοιπόν ο Κύριος θα σε προειδοποιήσει το άκου, τι λέει και υπεύθυνη εγένοντο ελέγχεις, Δηλαδή για ό,τι σου συμβεί εσένα του ασεβούς που τάβαλες με το Θεό για ό,τι σου συμβεί θα είσαι υπεύθερος Ό,τι σου συμβεί στη ζωή σου μην ψάξεις να βρεις και να ρίξεις ευθύνε των Θεών Ο Θεός δεν φταίει ε, Διάβαζα προχθές πάλι στην Αγία Γραφή σε ένα άλλο βιβλίο στη Σοφία Σιράχ λέει ο Κύριος προσέξτε εγώ λέει σου έχω δώσει μπροστά σου το νερό και τη φωτιά Όπου θες ξαπλώνεις το χέρι σου Άμα το βάλεις το χέρι σου στο νερό θα το Άμα το βάλεις στη φωτιά θα καίς. Δεν φταίω εγώ Αποφάσισε και κάνε Εδώ λοιπόν αποφασίζεις να υβρίζει τον Θεό Αποφασίζεις να είσαι αντίπαλος του Θεού Αποφασίζεις να κοντράρεις τον Θεό. Από εκεί και πέρα ό,τι σου συμβεί ο Κύριος δεν ευθύνεται. Δεν μπορεί να του ρίξεις ευθύνες του Κυρίου. Να του πεις ξέρεις, ξέρεις, ξέρεις Κύριε εδώ γιατί μου συνέβη αυτό. Σε έχει προειδοποιήσει. Υπεύθυνη εγένοντο ελέγχης. Για ό,τι έλεγχο σου συμβεί για ό,τι κακό σου συμβεί δηλαδή για όποια συμφωνία σου συμβεί μόνο ο Θεός δευτεί. έπεσε το σπίτι σου στο σεισμό εσύ το ξεθεμέλιοσες με τη σύβρη σου έτσι λέει η Αγία Για τα θεμέλια του σπιτιού αδερφοί μου δεν είναι οι πέτρες ούτε τα τσιμέντα κοίτατε τι λέει τι λέει ο Κύριος, εάν μη Κύριος οικοδομήσει οίκον, ισμά την κοπίασαν οι οικοδομούδες. Εάν δεν πει ο Κύριος θεμέλιο του σπιτιού σου, δεν πει να ρίχνεις μπετά, ρίξει επί μπετών, ρίξε ό,τι θέλεις. Το σπίτι σου θα πέσει σαν χάρτινος πύργος. Γιατί, γιατί δεν έβαλες τον Κύριο να στο στιρίξει στηρίξει το σπίτι σου Έσφαζες κοκόρια όταν έπεφταν τα θεμέλια Αυτό θα το πληρώσεις Αυτό θα το πληρώσεις Γιατί πίστεψες στον κόκορα και δεν πίστεψες στον Κύριο Εάν μη Κύριος οικοδομήσει οίκον Ισμάτινε κοπίασαν οι οικοδομούντες Τζάπα που κοπιάζεις το σπίτι σου θα πέσει. Και μην ζητήσει από τον Θεό λόγο, γιατί έπεσε το σπίτι σου. Εσύ τον κρέμισε, η απερισκεψία σου, η ύβρι σου, η αποστασία σου από τον Θεό άνοιξε τις πόρτες στον διάβολο και μπήκε και το τίναξε στον αέρα. Εδιάβαζα τώρα στο σπίτι μου το, τη ζωή του Αγίου Νικολάου και λέει σε ένα από τα θαύματα κάποια γυναικούλα πήγαινε να πάρει μύρο από τον Άγιο Νικόλαο για αυτό λέγεται είδατε είναι και, και μυροβλήτης έτσι έχει βγάλει και μύρο ο Άγιος πήγαινε να πάρει μύρο από τον ναό του και βρέθηκε ο σατανάς, ζήλεψε και της παρουσιάστηκε δίθεν σαν τον Άγιο Νικόλαο και τη λέει να πάρε, ο σου εγώ μοίρο. Έτρεξα να σε προλάβω και της έδωσε ένα δοχείο ο σατανάς με δικά του βρώμικα υγρά. Και, αυτός, και αυτή η κακομύρα μπαίνει πάλι στο πλοίο να γυρίσει πίσω. Σας το λέω αυτό για να δείτε τι είναι ο Σατανα, Προσέξτε. Μπαίνει στο πλοίο να γυρίσει στο σπίτι τη. Και βλέπει τον Άγιο Νικόλαο στον ύπνο τη και τη λέει: Μην γυρίνα πίσω, ξαναπήγαινε εκεί στα μοίρα τη Λυκία που είναι ο τάφο του Αγίου. Πήγαινε εκεί να πάρει σμύρο, και αυτό τη λέει: Πέταξε το στη θάλασσα που σου έδωσε. λέει το πέταξε στη θάλασσα για να δείτε τι είναι ο διάολο, γι' αυτό σα το λέω. Και τον βάζει στο σπίτι σου. Αν τον βάζει στο σπίτι, σου, τι θα κάνει, Ακούτε τι έγινε στη θάλασσα. Άνοιξε, λέει η θάλασσα, άνοιξε. Άνοιξε, φωτιές πεταχτήκανε πάνω στον ουρανό. Άστραψε και βρότηξε ο τόπος. Κλείδωνας ολόκληρος. Το, το πλοίο πήγαινα να, να, να, να, να πνιγεί, να το, κατα, το καταβροχτήσουν τα κύματα. Αυτό λοιπόν το βάζει στο σπίτι σου. Με την πλαστήμια σου, με τις βρισκές σου, με τις εσχροτητές σου με τις πορνίες μας, με τις μιχίες μας... Είναι μέσα, είναι μέσα. Έχει κάτσει διπλοπόδι, μέσα στο σπίτι, δεν φεύγει με τίποτα. Δεν φεύγει με τίποτα. Εάν μη Κύριος οικοδομήσει οίκον, εις μάτινε κοπίασαν οι οικοδομούνες. Ακούς λέει λοιπόν. Υπέφυγοι. Ποιος θέλει. Όχι ο Κύριος. Φταίσαι εσύ που αντί να βάλεις το χέρι σου στο νερό, το βάλες στη φωτιά. Αν σε βρει θάνατος του παιδιού του παιδιού σου μην τα για το Θεό. Δε φταίει Θεός. Εσύ το εξολόθρευσες. Οι δικές σου οι αμαρτίες έδειχνε προσθέσει η τηλεόραση κάτι παιδάκια είδα τα και κλπ που σκοτώνονται τώρα οι γονείς να τα πάνε στο εξωτερικό να πληρώσουν να κάνουν να φτιάξουν και όλοι παρουσιάζονται εκεί πέρα δίθεν φιλές, πλάχνοι και το ένα και το άλλο. Και τι φταίει το αγγελούδι. Και πού είναι ο Θεός, και πού είναι ο Θεός, και πού είναι ο Θεός. Που και βασανίζονται τα παιδιά. Ποια βασανίζονται τα παιδιά. Ποιος τα βασανίζει τα παιδιά. Δεν το λέει και ο Λαός. Οι αρχαίοι δεν το λέγανε. Αμαρτία γονέων παιδεύωση γιατί τον ανακατώνεις το Θεό. Η δικέ σου οι μαμά. Η δικέ σου οι μπαμπά. Η δικέ σου οι αμαρτίες, σύζυγε, σύζυγε άντρα και γυναίκα. Η δικέ σου οι αμαρτίες. αυτές βασανίζει το παιδάκι. Και το παιδί γεννήθηκε τυφλό. Και το παιδί γεννήθηκε κουτσό. Και το παιδί γεννήθηκε ανάπηρο. Και το παιδί γεννήθηκε με καρκίνο. Και το παιδί γεννήθηκε... ποιο ποιος, ποιος? ποιος Επισορεύτηκαν οι αμαρτίες σου Μέσα σε αυτό το παιδί Και το παιδί συνέβη Να αποκτήσει όλα αυτά Τα κακά Τελειώνω αγαπητοί μου αδερφοί, εδώ Και αυτό το οποίο θέλω να προσέξετε ιδιαίτερος Στη σύγκριση αυτή που γίνεται Προσέξτε Χίλιες φορές άκακι και πιστεί στον νόμο του Κυρίου και να έχουμε την ελπίδα μας ότι ο Κύριος δεν θα μας εγκαταλείψει ποτέ, παρά να υβρίσουμε τον Θεό, να γίνουμε άφρονες, να εμπιστευτούμε τον εαυτό μας στον κόσμο και στις υποδείξεις του κόσμου, διότι τότε καθήκαμε. Η χάρη του Κυρίου μας να είναι μαζί σας και ο Άγιος Ανδρέα βοηθειά μας.